Έρχονται οι χειρότερα, σα τα έλεγα εγώ ε, λοιπόν, δεν σφάξαμε Ακόμα ανθρώπου Έλληνε πολίτε. Όλα τα άλλα τα έχουν κάνει με αυτού, με του Έλληνε πολίτε. Το σφάξιμο είναι η αλήθεια, δεν έχει γίνει ακόμη, δηλαδή στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ σε πλατεία ή σε κάποιο δημόσιο κτίριο να σφάζει συνταξιούχο. Αυτό δεν έχει συμβεί, λέει αλήθεια. Σε αυτό λέει αλήθεια και είναι μάλλον το μόνο που λέει αλήθεια. Ο συγκεκριμένο Έλληνα ηγέτη στα πάρα, πάρα πολύ κρίσιμα επιλογή του ελληνικού λαού. Ήτανε. Δεν ξέρω αν θα είναι. Τέτοιο που είναι ο ελληνικό λαό και με τα κέφια που έχει τα τελευταία χρόνια, δεν αποκλείεται να ξαναεί είναι επιλογή. Άλλωστε, έχει πει τόσα πολλά ψέματα ο Τσίπρα, που άνετα γίνεται επιλογή του ελληνικού λαού χωρί κανέναν ενδιασμό. Αλέξη Τσίπρα, ξεκινάμε με αυτόν, γιατί έχει τη διεκτημένη ταχύτητα του Πρωθυπουργού. Αφού σα ξανακαλωσορίσουμε, έχουμε γυρίσει από χτε. Είμαστε live, είμαστε ζωντανά εδώ, γιατί το καλοκαίρι ήταν κάτι ηχογραφημένα, μετά μεσολάβησε κάτι αμακρύ. Τώρα είμαστε ζωνταννοί. Σήμερα Παρασκευή 4. Σεπτεμβρίου που η ώρα είναι 1 και 9 Πάει προς 10 πρώτα λεπτά Ο Αλέξης Τσίπρας Σε αλήθειες όπως μόνο από την Ελληνοφρένη ακούγονται Αποφασίσαμε να κάνουμε τα πάντα Για να υπερασπιστούμε το δίκαιο της Ελλάδας <laughs> <laughs> Το δίκαιο του ελληνικού λαού <laughs> Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό Μπράβο παιδί Αν συνεχίσει έτσι θα αριστέψεις Και στο τέλος πήραμε μια δύσκολη επιλογή να αποδεχθούμε την εκδοχή της μαζικής αυτοχτονίας, της εθνικής αυτοχτονίας που μας ετοίμαζαν οι πιο ακραίες συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης. <Τι> Αποφασίσαμε να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε το δίκαιο τη Ελλάδα. Αγούρια! Και τα λημάχιτελα τα Και στο τέλος πήραμε μια δύσκολη επιλογή να σύρουμε εμεί πρώτοι το χορό του Ζαλόγκου παρασέρνοντας την καταστροφή τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους. Μπράβο! Ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους είναι μια... Ε, μεγάλη επιτυχία και αυτή, διότι ξεκίνησε ο χορός του Ζαλόγου. Είχε ξεκινήσει από τον Φλεβάρη δεν το πολύ καταλάβαμε τότε. Την 20η Φεβρουαρίου με τον Βαρουφάκη, ξεχάστηκε και αυτό. Και συνεχίζεται κανονικά, ιδιαίτερα για του αδύναμους ο χορός του Ζαλόγου. Όχι ότι είχε σταματήσει ε, τον Γενάρη, υπήρχε και από του προηγούμενους από το 10 που ξεκίνησαν τα μνημόνια με τον Γιώργο Παπανδρέο, τον Παπαδήμο λίγο μετά. Το Σαμαρά αμέσω μετά που δεν θα ήθελε τα μνημόνια, αλλά τελικά τα ήθελε και αυτό και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα έχουμε μια νέα επαναβεβαίωση για τον χορό του Ζαλόγκου που βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη στο 211 σα σας περιμένει ο Αποστόλη. χθες ήταν εδώ μαζί όπως κάθε πέμπτη, αλλά σήμερα είναι εκεί για να έχουμε φρέσκο υλικό να το ακούσουμε από Δευτέρα. Πάρτε, πείτε κλάψτε, κάντε Αυτά που κάνετε συνήθω πριν τι εκλογέ, γιατί μετά τι εκλογέ ακολουθούμε έναν άλλον δρόμο, τον ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ο Μιαμαράκη πήγε στην Κρήτη, μίλησε και κριτικό και του είπε ένα τράνταχτο επιχείρημα ότι αν βγει η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιο Πρωθυπουργό μετά από χρόνια, από το 1993, θα είναι και πάλι στο μέγαρο μαξίμου κριτικό Πρωθυπουργό. Αλλά αν θα στο κριτήριο πιάνει όντω του κριτικού, διότι με αυτά τα κριτήρια κινούνται και πορεύονται από ό,τι φαίνεται ε, και έκανε και τη σύγκριση με τον Μητσοτάκη με τον οποίο συναντήθηκε και πριν λίγο και συμφωνήσαν και το ευχήθηκε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προς τον Μημαράκη δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον τόπο, για την Ευρώπη, για τον Τζίπρα και για το, τον ίδιο τον Μημαράκη ο Μημαράκης όμως προσπαθώντας να πιάσει το πνεύμα του κριτικού, του αγνού κριτικού που πάει και έρχεται από τον ακόμα στο άλλο μίλησε και λίγο κριτικά. Ναι, μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία στις 20 του Σεπτέμβρη. Κοίτα τα πατσούρια καλά, Κατεβάστε τους κουκίνες, με μάτια και μας μουτσώνουν όρθια και με χέρια. δεν ήξερε με Ναι, μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Κύριο Σύπτρα τώρα, αφού μα έφερε σε δυνή θέση, λέει «Ή εγώ ή φεύγω. Κού. Πού πα γύρω, τον θέλει ο Βαγγελμα. Ο Βαγγελισμένο, Βαγγέλης τον θέλει πίσω ο βάγι μιμαράκι προχθέ έκανε και μια συγκέντρωση έξω από τη Υγύλη. Δεν ξαναγύρισαν εκεί ω κόμμα, παραμένουν στα γραφεία τη συγκρού στα οποία χρωστάνο και πολλά λεφτά. Ε, απλά έκαναν τη συγκέντρωση έξω από τη Ιργίλη και βγήκε ο μειράκι από το γραφείο και καλά ότι εδώ επανενονόμεσα με τι ρίζε μα, γιατί οι ρίζε είναι με ένα κτίριο πάντα, δεν είναι με κάτι άλλο. Ε, οπότε εκεί έβγαλε ένα πολύ συγκινητικό λόγο πραγματικά συγκινητικό θα ακούσουμε απόσπασμα της συγκίνηση τώρα Είμαστε σήμερα εδώ στη Ριγίλης 18 από όπου ξεκίνησε την πορεία της η μεγάλη ευρωπαϊκή δημοκρατική σύγχρονη κεντροδεξιά προοδευτική παράταξή μας Σε αυτό το κτίριο αφουγκραστήκαμε τις αγωνίες της ελληνικής κοινωνία με πολλούς που βλέπω εδώ πέρα κλάσαμε, στενοχωριστήκαμε με τις ατυχίες μας αλλά ήμασταν πάντα μαζί Αλήθειες Από τον Ευάγγελο Μημαράκη με τον γνωστό τρόπο θα ακούσουμε κι άλλες στην πορεία έχει έναν τρόπο να περιγράφει πολύ απλό, λαϊκό προσινή όπως λένε ε, αυτά που συμβαίνουν και αυτά που νιώσανε βιώσανε και μοιραστήκανε μέσα στο συγκεκριμένο Κτίριο. Γι' αυτό πήγαν εκεί να ποτίσουν ένα φόρο τιμή σε όλα αυτά που έκαναν όπω ο ίδιο πολύ γλαφυρά μα περιέγραψε και το ακούσαμε μόλι. Ο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ μη τα προσωποποιούμε, αν και το συγκεκριμένο κόμμα πια δεν υπάρχει ω κόμμα, είναι μόνο πρόσωπο. Ο Τσίπρα λοιπόν χάνει ψηφοφόρου, οπαδού, πάρα πολλού. Χάνει όμω κάποια στελέχη, αν όχι στελέχη, προσωπικότητε τη παράταξη. Όταν είχε βγει το Γενάρη, πανηγύριζαν στου δρόμου όπω είναι ο Ανδρεούλη Ευαγγελόπουλο, ο εθνικό, πώ τον λέγαμε, Σταρ. Καλά το θυμάμαι. Κάτι τέτοιο, εν περιπτώσει, στα παρατράγουδα και στα, στην τράση τη Παλιά. Τώρα κάνει δηλώσει, παρεμβάσει. Έχει ένα δικό του site. Ήταν φανατικό ΣΥΡΙΖΕΟ. Κορνάρης δική με ένα αυτοκίνητο. Τον έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη με μια σημαία. Τώρα όμω, τι τώρα, και τον Ιούλιο, όταν έφερε το μνημόνιο, το τρίτο, το ένα μνημόνιο που πρόλαβε μέχρι στιγμή να φέρει ο Αλέξη Τσίπρα, γιατί τον κατηγορούμε για πάρα πολλά. Έχει δίκιο. Ένα μνημόνιο μόνο έχει φέρει στου 7 μήνε. Ο Ανδρεούλη, λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα στο διάγγελμά του προ τον ελληνικό λαό να εκφράζει την απογοήτευσή του. Αλέξη, τα έκανε σαν τα μουτρασού. Συγγνώμη, πάρα πολύ σ' αγάπησα, πάρα πολύ σαν άνθρωπο, αλλά από εδώ και πέρα να ξέρει ότι το είχα πει προεκλογικά. Σε βοήθησε και προ... με τι προ... προεκλογέ σου. Είχα πει πρόσεξε καλά τι θα υπογράψει και τι θα κάνει όταν κ. Πρωθυπουργό. Μην μα ξευτελήσει. Μα ξευτέλησε. Εγώ ντρέπομαι να βγω από το σπίτι μου ω δημόσιο πρόσωπο που έβαλε τα στίδια Νομίζω λοιπόν ότι σε μια από τα ίδια. Κοροείδευσε τα ιδανικά και τι αξίε μα. Κοροείδευσε την. Τους, ε, χα, ε, τους αχαλήνωτους ρωμαντικούς χαρακτήρες μας που πιστεύουμε σε εξωπραγματικές καταστάσεις πέρα από τη γη πρέπει να δημιουργήσουμε ένας μάγος ο οποίος ε, γελοποίησε τα όνειρά μας ε, ε, και, και τα λόγια που λέω γελιο, γελιοποίησε τι αξίες μας και τα ιδανικά μας Εκεί μα φτάσανε να κλαίμε όπω ο Ανδρεούλης. Ανδρεούλης είναι το μικρό Ανδρέα. Ήταν το κάνει Ανδρεούλη κάποια στιγμή. Ανδρεούλη Ευαγγελόπουλο, ο εθνικό στάρ, μπροστά στην κάμερα και να λέει αλήθειε. Έτσι έχουν αποστρατευτεί πάρα πολλά στελέχη τη αριστερά που είχαν πιστέψει στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίω η απογοήτευση φέρνει και την οργή κάποια στιγμή. Όπω τα ακούσουμε τώρα στη συνέχεια και στην κατάληξη του μηνύματο του Ανδρεούλη. Λοιπόν, εγώ προσωπικά. Ειλικρινά μιλάω, δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσω κανένα πουύτι και κανένα καριόλι. Ποτέ να ξαναψηφίσω και να ξαναβρεθώ με πάνω κανένα πουύτι. de miedo, του familia. Corriendo con madre, mami. mira lo que me Ναι, μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη νέα δημοκρατία. Αψά! lo que me encontré. lo que me encontré. lo que me Ο λυπάμαι, δεν θα τον Με έχει απογοητεύσει τρομερά. Πρωθυπουργό τη χώρα, χαίστηκα εγώ. Εγώ δεν ψήφισα αυτόν τον Πρωθυπουργό. Εγώ ψήφισα έναν αντιμνημονιακό Πρωθυπουργό. Δεν ψήφισα το τσιράκι τη Μέρκελ. Λυπάμαι πάρα πολύ κύριε Τσίπρα. Κατήρξε το τσιράκι τη Μέρκελ. Και εγώ κατέληξα δικό σου υπάλληλο που χωρί να το γνωρίζω σου έχτισα καριέρα και μου την έφερε μέσα μνημόνια. Καλά να πάω αφού είμαι μαλάκα. Ακούγονται και κάποιε αλήθειε γενικότερα. Αυτό είναι ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλο που τα χώνει προ τον Τζίπρα, τα χώνει προ το ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα και προ τον εαυτό του, διότι έχουν συμβεί. Μεγάλο Πάρα πολλά δεν το άκουσα. Μεγάλο προσόν για αυτοκριτική. <laughs> αυτοκριτική. Στα όργανα όμω έπρεπε να την κάνει. Τον έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, φαντάζομαι και άλλα στελέχη και άλλε προσωπικότητε τη αριστερά έχουν φύγει από το συγκεκριμένο κόμμα. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω. Κακώ πιστέψατε αυτό που πιστέψατε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Μα θέλει, σα θέλει όλου στα μετερίζια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να σα πείσουμε με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο ίδιο ο Αλέξη Τσίπρας Χθε βράδυ έδωσε συνέντευξη στο Κόντρα. Και εκεί λοιπόν, μιλώντα για όλα αυτά που φέρνει το τρίτο μνημόνιο στους αγρότε, εκεί που πλήρωναν 13%, τώρα θα πληρώνουν 26%, προσπάθησε να μα πείσει ο Αλέξη Τσίπρα και θα το μοιραστούμε το ρόλο αυτό. Είναι πολύ πιστικό. Άλλωστε ότι το 26% συμφέρει τον αγρότη από το 13%. Θέλω όμω να σας δω ένα παράδειγμα για να μην μιλάω με νούμερα που δεν καταλαβαίνουν ότι λες αυτές πολλά πράγματα. Ένα, να, να, πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει μια, ένα σκληρό μέτρο στη φορολόγηση των αγροτών μέσα από μια άλλη λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Ας πούμε ότι είστε αγρότης και παράγετε ξέρω μοντομάτις. Και έχετε για, την, για ένα μέρος τη παραγωγής σας 10 ευρώ έσοδα. Μέχρι τώρα φορολογώς ήταν 13% τώρα θα πάτε στο 26% για τα 10 ευρώ. Αν όμως σας δοθεί η δυνατότητα να αποδείξετε ότι για αυτά τα 10 ευρώ έσοδα έχετε τεκμαρτά έξοδα τεκμαρτό έξοδο 6 ευρώ. Τότε θα φορολογηθείτε όχι για, για τα 10 6, αλλά για τα 4. Αυτό Συνεπώς να γίνει. αν συγκριθεί 26% στα 4 ή 13% στα 10 θα προτιμήσετε το 26% Αυτός στα 4. Είναι. Μπράβο! Το είπε με κάποιο τρόπο, το 26% στα 4, τα 44 ευρώ είναι ένα παράδειγμα ε, για κάποιον αγρότη, όμως πρέπει για να συμβεί όλο αυτό και να είναι χαρούμενος ο αγρότης που θα πληρώσει με 26% συντελεστή και όχι με 13% που ήτανε Μέχρι πριν το τρίτο μνημόνιο που μα έφερε ο Αλέξη τον Ιούλιο, ενώ δεν θα φέρνε κανένα μνημόνιο και θα καταργούσε και όλα τα προηγούμενα. Για να το κάνει αυτό και να το καταφέρει ο Αγρότη και να είναι χαρούμενο που έχει το 26 αντί για το 2013, πρέπει να αποδείξει ότι έχετε τεκμαρτώσει έξοδο. Μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από πουθενά. Το λέει, το παραδέχεται και στη συνέχεια τη συνέντευξη ο ίδιο ο Αλέξη Τσίπρας Οπότε μένει μόνο η επιθυμία, η ευχή και η ελπίδα ότι το 26 είναι καλύτερο από το 2013. Εκεί λοιπόν προσανατολιζόμαστε, να ενισχύσουμε λογιστικά, να δώσουμε τη βοήθεια στους αγρότες, να έχουν τη δυνατότητα και των βιβλίων να τα τηρούν, αλλά ταυτόχρονα να τους δοθεί η δυνατότητα, γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν τα έξοδα τα οποία κάνουν για να παράξουν ένα προϊόν, να τους δοθεί η δυνατότητα ε, μέσα από μια ε, τροποποίηση φορολογικού συστήματος να μπορούν να τα αποδείξουν όπως έχει το τεκμαρτό έσοδο, έτσι και το τεκμαρτό έξοδο. Ναι, μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία στις 20 του Σεπτέμβρη. Ελείστε τους φτωχού. Το Πασόκ είναι εδώ. Βρεάντε, πήγαινε από εκεί. Καρακάξα μεσημεριάτικα. Από τη χθεσινή εκδήλωση που έγινε στο Ζάπιο. Το ένα Ζάπιο. Ή το 2 ή το 3 διαλέγετε ό,τι θέλετε. Έτσι κι αλλιώ όσα λέγονται εκεί δεν εφαρμόζονται παρά έξω, μένουν μόνο μέσα εκεί. Το Πασόκ λοιπόν, επειδή ήταν 3 του Σεπτέμβρη, τίμησε τον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέο, τίμησε όλου του υπόλοιπου. Τον Άκη Τσοχατζόπουλο δεν τον τίμησε. Αν κάτι συμβολίζει το πραγματικό Πασόκ, αυτό που πιστέψαμε όλοι, που ξέρουμε όλοι, θυμόμαστε όλοι και νοσταλγούμε όλοι, είναι αυτό το Πασόκ, του Άκη Τσοχατζόπουλου. Όμω υπάρχουμε εμεί εδώ για να αποκαταστήσουμε την τιμή και τη μνήμη του φυλακισμένου πολιτικού κρατουμένου των μνημονιακών κυβερνήσεων Άκη Τσοχαντζόπουλου αλλά να ξεκινήσουμε με τη φόφη γιατί αυτή είναι η πρόεδρος τώρα του ΠΑΣΟΚ και της Δημάρτα αυτόχρονα, πάνε όλοι μαζί και στην χθεσινή εκδήλωση είχε ανέβει πάνω και μίλησε Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ξανά δυνατό σιγουριά για τον παρόν ελπίδα για το μέλλον Μου πιαστήκανε τα πάτια. Σύντροφοι. Είμαστε όλοι εδώ! Ξανά! Έχω λουμπάκα! Σήμερα την Τρίτη του Σεπτέμβρη, τιμούμε τα 41 χρόνια! Εγώ Από την ίδια του Πανελίδιου σοσιαλιστικού κινήματο! Δεν είναι άνθρωποι! Είναι θα Με πράσινο σκούφο. Το Πασόκ με στραγούδια. Είχε φτώσει πέρα πριν από 40 χρόνια. Οι Πασοκάνθρωποι, οι Πασοκάνθρωποι, δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου. Δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου. Λε και το κάνουν επί τούτου. Είμαστε εδώ για να αποδώσουμε τον απαιτούμενο σεβασμό σε όλε εκείνε τι ιστορικέ φυσιογνωμίε τη παράταξή μα. Που αφιέρωσαν τη ζωή του στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, α έρθουμε τώρα στο τι είμαστε και τι θέλουμε. Είμαστε σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ελπίζω συμφωνείτε. Έτσι ήταν η τιμή. Αυτό είναι ο Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίο σε κάποιο συνέδριο παλιότερα είχε αισθανθεί την ανάγκη να πει τι ακριβώ είμαστε. Το είπε προ του συνέδρου, δεν σηκώθηκε κανεί από κάτω να πει κάτι διαφορετικό ότι δεν είμαστε ούτε σοσιαλιστές, ούτε δημοκράτε. Οπότε, εφόσον δεν υπήρχε ένσταση, το είπε ο Άκης, Συνεχίζουμε πιστεύοντα ότι αυτό που είπε ο Άκης τότε ήταν παραλίγο πρωθυπουργό. Σε αυτόν τον τόπο, ο Άκη Τσοχατζόπουλο παραλίγο να ήταν πρωθυπουργό. Όχι ότι οι άλλοι που ήρθαν αντί για τον Άκη ήταν τίποτα καλύτερο. Απλά δεν έχει αποδειχθεί τίποτα για του άλλου. Ενώ για τον Άκη έχει αποδειχθεί αυτό που έχει αποδειχθεί. Από τα πιο αστεία θεάματα αυτής της προεκλογικής περίοδου, η Φόφη όταν μιλάει σοβαρά και στα κάτα. Αυτό νομίζω είναι από τα πιο αστεία που μας έχει τι έχει Είναι πάρα πολλά τα αστεία αυτής της περίοδου. Δεν τα χωράμε εδώ σε μία ώρα, αλλά θα κάνουμε προσπάθεια φιλότιμη και αφιλότιμη μέχρι τις 20 του μήνα, κάθε μέρα μία με δύο από το Real και από Δευτέρα κανονικά που θα μπούμε πιο φορτσάτα. Η Φόφη, το πασόκ. Κατεβαίνει μαζί με τη Διμάρ. Τώρα, ποιο είναι το Πασόκ και ποια η Διμάρ, άλλη τάξη θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ενώσαν δυνάμεις, δυνάμεις μάλλον ενώσαν αδυναμίε και πάνε μαζί, διεκδικούν και αυτοί να σώσουν τον τόπο που μπορεί να τον σώσουν κιόλα, γιατί αν πάρουν κανένα 4-5, σε κάποια κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, είπε χθε και ο Αλέξη, ότι χωρί τα βαρύδια θέλει τη Φόφη. Οπότε, μάλλον θα μα ξανακυβερνήσει το Πασόκ με τι αξίε, χωρί τον Άκη Τζοχατζόπουλο. Δυστυχώ, όλο αυτό το εγχείρημα το περιέγραψε Φόφη σε μια ομιλία τη. Δημιουργούμε τον τρίτο, προοδευτικό πόλο διακυβέρνηση για αυτό τον τόπο. Το Πασόκ και η Δημάρ. Θα δώσουμε μαζί τη μάχη. Και θα τη δώσουμε μαζί με κάθε πόλο και με τα κινήματα. Ορίστε, αν δεν είναι αυτό ο κίνητρο, δεν είναι κριτήριο για κάποιον που ψάχνεται αυτή την εποχή και είναι πάρα πολλοί αυτοί που ψάχνονται να επιλέξουν το συγκεκριμένο όπω η Φώφη τον περιγράφει, γιατί κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και ο Κουβέλη παλιότερα, και ο Βενιζέλο πιο παλιά, και οι ελιέ και οι θρούμπες και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ ελλεινοφρένει όπως κάθε μέρα. 2.11.208.200, ξέρετε ποιο περιμένει με πολύ χαρά, γιατί το έχετε λύψει όλο το καλοκαίρι. Σε αυτό το νούμερο, το άλλο νούμερο, αποστόλει βεβαίω, έχουμε όμω και άλλου τρόπου επικοινωνία, MSNS, γράφετε ρεαλ και νό, το μήνυμά και αποστόλει στο 54% και βεβαίω τα mail, δεν στοιχίζουν και τίποτα. Στη διεύθυνση του του παπάκυριαλεφm.gr, Μάριο Καγή, τον ήχο και δύο ανακοινώσει, μάλλον μία θα πω τώρα, που είναι και δεν είναι πολιτική. Ε, ο Σύλλογο Ελευθεριανητών Ηλιούπολης. Ελευθερία είναι ένα χωριό εκεί στην Ορνή Αφπακτή, αλλά έχουμε πολύ καλό Σύλλογο στην Ηλιούπολη, Κάνει Και σήμερα, σήμερα όπως κάθε χρόνο, τη γιορτή του Τράγου. Γιορτή του Τράγου, πραγματοποιείται λοιπόν η ενδέκατη γιορτή του Τράγου. Στην ε, πλατεία, μου έχουν στείλει τώρα το μήνυμα, στην πλατεία Ίκα. Στην πλατεία του Ίκα, ξέρουν οι λοιπολίτες που είναι και μια αλάνα. Ίσοδος ελεύθερη, ε, πλούσια δημοτική μουσική παράδοση και τραγούδι. Διατίθεται βραστός τράγος, όχι όμως, βραστός. Και σουβλάκια σε καλή τιμή, όπω γράφουν σήμερα. Δεν λένε ώρα, αλλά φαντάζομαι από τι 8-9 και μετά όλα αυτά είναι ανοιχτά μέχρι αύριο το πρωί, ίσω και μεθαύριο το πρωί, ανάλογα τα κέφια. Πέφτει και μέσα στην προεκλογική περίοδο, γιορτή του τράγου. Οπότε, νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Στι άλλε πλατείε έχει ομιλίε. Στο θησίο, μια που το έφερε η μοίρα, να το πούμε και αυτό. Δεν έχει φέτο φεστιβάλ τη ΚΝΕ, γιατί το είχαν προγραμματίσει πάνω στι εκλογέ εκεί 19 Σεπτέμβριο. Οπότε, γίνεται σήμερα. Κάτι σαν, δεν το λες φεστιβάλ, εν πάση περιπτώσει γιορτή, συγκέντρωση της νεολαίας της ΚΝΕ Στο Θησίο, 8 η ώρα, θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας Και θα ακολουθήσει συναυλία με το Μίλτο Πασχαλίδη Τους κολεκτίβα φίλοι μας, με τους οποίους είχαμε φτιάξει και ένα αντιφασιστικό Και κάνουν και διάφορα πράγματα ωραία Και του String Demons Όλα αυτά στις 8 το Θησίο στο σταθμό του e -Sup. Τι έχουμε τώρα, με ένα χαντάκι και έναν προθυπουργό σε αναμονή επιτυχημένο και πάνω απ' όλα ειλικρινή Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις Ξεκινάμε μαζί τη μεγάλη προσπάθεια Έχω λουμπάγκα Να βγάλουμε την πατρίδα μας, να βγάλουμε την Ελλάδα από το βαθύ χαντάκι Μίραλο και μεν μίραλο και Έχω λουμπάγκα Μίραλο και μεν μίραλο και μεν Ο κύριος Τσίπρας τώρα, αφού μας έφερε σε δινή θέση, λέει «Ή εγώ ή φεύγω. Που πας. Δημιουργούμε τον τρίτο προοδευτικό πόλο διακυβέρνησης για αυτόν τον τόπο. και με και με Ναι μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη νέα δημοκρατία στις 20 του Σεπτέμβρη Μας πουλτζώνε και με χέρια και Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ Μήραλο και λοιπόν, δεν σφάξαμε και <Τι> Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Ya sí, ya, está ya, ya. No, bueno. Y más te... Περήφανοι για τις επιλογές μας αλλά και για κάθε σπιθαμή που κερδίσαμε στο έδαφος της διαπραγμάτευσης Και σήμερα είμαστε πάλι εδώ με τις αμιχές του πολεμιστή που δεν παραδόθηκε αλλά έδωσε τη μάχη μέχρι τέλου. Απ' oh! του αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αλλά και με την αποφασιστικότητα και τη συσσωρευμένη εμπειρία για να συνεχίσουμε τον αγώνα. <Δέρφια> Έχει και αμυχέ, οι οποίε δεν γιατρεύονται με τίποτα. Το αντίθετο, γίνονται και περισσότερε και πιο βαθιές Και βεβαίω και την εμπειρία για να δώσει εκ νέου τον αγώνα για το καλό όλων μα. Στην προχθεσινή εκδήλωση έξω από τα γραφεία τη Οδούρη Γκίλη 18 που ήταν ο κύριος Μημαράκη και όλα τα στελέχη, έγινε μια αναφορά. Εκεί ο Μημαράκη, με το γνωστό αυτό μπρουτά λήφο που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, μίλησε για αυτά ακριβώ τα στελέχη, αλλά όχι μόνο. Εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα αυτού του κρίσιμου αγώνα είμαστε εδώ για να θυμίσουμε να διαθυμίσουμε τους αγώνες και τους αγωνιστές για την Ελλάδα Να διαθυμίσουμε πρώτα απ' όλα τον ιδρυτή μας Να διαθυμίσουμε τον πουλτόζα μας Τους ηγέτες που δεν είναι πια μαζί μας Να διαθυμίσουμε και διαθυμούμε τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που βρίσκεται στην Κρήτη Να θυμίσουμε τον Πρόεδρό μας και Πρωθυπουργό μας, τον Κώστα Καραμαλή που είναι εδώ. <Καισίως> Να θυμίσουμε το φίλο μας, τον Πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό, τον Αντώνητο Σαμαρά. <Καισίως> Να όλα τα ιστορικά στελέχη. <Καισίως> Να θυμίσουμε τον απλό πολίτη που έδωσε και δίνει υπόσταση και δύναμη στην παράταξή μας. Καλά τον απλοπολίτη το καταλαβαίνουμε το έχουμε ζήσει στο πετσί μας αλλά και τα ιστορικά στελέχη καλά τους ενζω, αλλά και τους νεκρούς είπε τον, τους είπε ό, τον Ιδρυτή Αυτά είναι με τη Νέα Δημοκρατία όμως αυτό το άνοιγμα ίσως και αυτή η αυτοκριτική γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι μια αυτοκριτική αυτό ίσως φέρει τα πολυπόθετα νούμερα και καμαρώσουμε και το Βαγγέλη γιατί όχι τόση και τόση όποιος βρεθεί γίνεται πρωθυπουργός κάτι ελάχιστο να διαθέτει από τον επόμενο αμέσως ο ελληνικός λαός το εκτιμά πάνω του και το αναθέτει τη ζωή του κανονικά η οποία καταστρέφεται από όποιον Έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη ευθύνη, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Άλλωστε, έχουν περάσει 7 μήνε από την προηγούμενη καταστροφή, οπότε έχει μηδενίσει το κοντέρ για τα καλά. Ε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε χθε συνέντευξη στη Σιακοσιόνη, ένα δίδυμο πολύ φλογερό. Εκεί λοιπόν τη ρώτησε η Σιακοσιόνη για το κανάλι τη Βουλή, που όσο ήταν πρόεδρο, οπότε έκανε ζάπινγκ και έπεφτε πάνω, δεν έβλεπε τα γνωστά ντοκιμαντέρ, έβλεπε την ίδια τη ζωή. Και είχε μια αφοπλιστική απάντηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε σχέση, σχέση επίση α... με το κανάλι τη Βουλή. με μέσα από το κανάλι τη Βουλή, σχέση... γιατί έχετε δεχθεί τέτοια μονοπόλια. Κοιτάξτε, μομφή. υπήρξα μία πρόεδρο που δεν αναδέχθηκαν, αν θέλετε, έναν διακοσμητικό ρόλο. Ήμουν ενεργή, ήμουν στη Βουλή, δούλευα. Η Βουλή μεταδίδει όλες τις εργασίες ε, Το κανάλι της Βουλής μεταδίδει όλες τις εργασίες Της Βουλής. Εγώ, μάλιστα, αυτή την περίοδο έδωσα εντολή να μεταδίδονται όλε οι επιτροπέ mm -hmm. ζωντανά, κάτι που δεν γινόταν την προηγούμενη περίοδο και έτσι παραδιδόταν στην παραπληροφόρηση ο πολίτη. Ότι λοιπόν ε, υπήρχε αυξημένη δική μου παρουσία στη Βουλή, γιατί δεν έκανα δημόσιε σχέσει, ήμουνα 20 ώρε το 24ωρο στη Βουλή, προφανώ είχε και την αντίστοιχη ε, ε, ε, αναπαραγωγή των, του κοινοβουλευτικού έργου. Έτσι λοιπόν, 20 ώρες στις 24 η ζωή ήταν εκεί Σε όλες τις επιτροπές και τις αίθουσες Οι κάμερες ήταν ανοιχτές γιατί έπρεπε να δείχνουν τι γίνεται στις αίθουσε. Άρα βλέπαμε 20 από τις 24 ώρες ζωή Πολύ απλά τα πράγματα, λογική εξήγηση πάνω απ' όλα Ναι. ναι, αποστολή. Έλα. Όσον αυτό το μήνυμα ακούγεται, πάει να πει ότι η χρονοκάψουλα άνοιξε. Πάει να πει ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ότι υπάρχουμε, ο και ο υπάρχει. Ε, ε, όλοι υπάρχουμε. Ε, δεν ε, κατάλαβα ε, γιατί υπήρχε αμφιβολία ότι δεν υπάρχουμε. <laughs> Ρε παίρνει χαμπάρι ο Έλληνα. <laughs> Μόνο κατσαριδοκτών. Μα βάλει εκεί δεν θα αντέξουμε. Ο προς... Έλληνα σε την κατσαρίδα. Βάλω σαν μνημόνια θε. Δεν παίρνουμε χαμπάρι. Έχουν προκυριστεί εκλογέ και είμαστε έτοιμοι να πάμε να ξαναψηφίσουμε. Να Είμαι πολύ χαρούμενο που ακούγεται το μήνυμα. Σα ευχαριστώ. Ναι. Πρώτη, φορά κα... λιστερά, Μπορείς να πιστεύει, πρώτη φορά για αριστερά. Για αριστερά, πώ να πει κατευθείαν. Πρώτη φορά για αριστερά. Για μην επειδή και ο σύντροφο ο Σιριζέο να τον εφαρμόσει, ATM, As to Mouth, φιλαράκο. Ποιον <laughs> ακόμα θα μα πάνε. Όλοι στου δρόμου, όλοι κάτω. Αποστολή, <laughs> δεν είναι <laughs> και άλλη λύση. <laughs> Συγγνώμη, As to Mouth, είπε καλά, κατάλαβα. <laughs> καλά, κατάλαβα. Ντροπή <laughs> σου, χαμένε. Πρινόπορο <laughs> <καλύτερα>. ήρθε, να σκεντρωθούμε λίγο. <χ> <χ> ,τι κάναμε, κάναμε το καλοκαίρι. Ελά, Ναι. Κόλλησε το μυαλό μου, ρε μάλλον. Σιγά το μυαλό που κόλλησε κιόλα. Κόλλησαν τα Ηνωμένα Σκατά που έχουμε στο κεφάλι μου, θα λες Δεν έγινε αυτή η ιστορία με το λαφαζάνι και τη ζωή. Ποιο λαφαζάνι, παιδί μου, αυτά ήταν πριν το καλοκαίρι. Ακόμα το λαφαζάνι ασχολείσαι. Είναι σαν να Ο κουτσούμπα στον Περισσό και να πει ότι ψήφισαν μνημόνιο. Πρέπει να φύγει ο κουτσούμπα στον Περισσό ή η υπόλοιποι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φύγει το μνημόνιο. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Άντε, μετά και... να βρούμε όμω ποιοι θα φύγουν το μνημόνιο. Γιατί αυτοί που το ψηφίσαν δεν θα το φύγουν. Εννοώ βέβαια και αυτού που υποστηρίζουν την κυβέρνηση που το ψηφίσαν. Όχι που θα λέει ο Λαφαζάνη, εγώ δεν ψήφισα μνημόνιο, είμαι καθαρό. Ναι. Αποστόλη. Έλα, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Γιατί όλοι μα το κάνατε αυτό. Τι να κάνουμε, Μωρή, να μην πάμε διακοπέ εμεί. Έλεο, πόσα να αντέξουμε πια. Τόσα αντέχετε, Μωρή. Δεν θα αντέξετε τρίτο μνημόνιο, δεν αντέξετε που λείψαμε εμεί. Έλεο, πια διακοπέ. Δια... Σιγά, διακοπέ, το λε αυτό. Ούτε που προλάβουμε να καταλάβουμε ότι ξεκουραζόμαστε. Επίση, με 60 ευρώ τη μέρα, που να κάνει διακοπέ. <σχ> το πρωινό μόνο που χαλάω εγώ στι διακοπέ δεν κάνει 60. Τώρα δηλαδή καλό φθινόπωρο με αριστερό μνημόνιο. Με αριστερό μνημόνιο, με εκλογέ τα γνωστά. Με μη μαράκη πρόεδρο του Είναι. Καλά είναι, εμένα με χαλάει. Okay. Ειδικά και τη Νέα Δημοκρατία, ξέρει, έλεγε ρε παιδί μου πόσο χαμηλά μπορεί να πάει ακόμα. Α, είχε ακόμα. Θα παραβεί και φέτο την εντολή του άνθρωπου ότι ήμουν ό,τι συναδίκημα. Καλά, ξετσούζει όλο το καλοκαίρι ήμουνα. <laughs> το <laughs> κορμί <laughs> το υπόλοιπο έχει μαυρίσει λιγότερο από τα επίμαχα. Καλά, δεν θέλω να μου πει Πού και πάτε. Κόπα, καλησπέρα. <laughs> καλησπέρα. <laughs> καλησπέρα, καλό φθινόπορο. Καλά <laughs> Καλό φθινόπορο. Έχω καλό φθινόπορο. ένα μικρό υπόλοιπο αδεία, θα σε πάρω. Ωραία. Φιλιά στα κολομέρια. Αγάπη μου. απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή μας για αυτή την επιλογή. Δεν μετανιώνουμε γιατί στο τέλος επιλέξαμε την καταστροφή. Μπράβο! <σχει> αλήθειες, πολλές αλήθειες. Ακούγονται εδώ μία με δύο κάθε μέρα. Από την Ελληνοφρένια θυμόμαστε όλοι την πρώτη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργού. Μετά το Μαξίμου πήγε κατευθείαν στην Κεσαριανή στο θυσιαστήριο και κατέθεσε εκείνα τα έρματα, λουλούδια. Αυτό το δικαιολόγησε με κάποιο τρόπο χτες βράδυ στη συνέντευξη που έδωσε στο Κόντρα. Φανταζόσαστε να κερδίζατε τις εκλογές. Ήταντε πρωθυπουργός ότι θα είχατε θέση σήμερα σε μια διάσπαση του κόμματος, σε ένα μνημόνιο, με τον κόσμο πάλι να έχει προβλήματα και να αγωνιέει για την επόμενη μέρα. Τι έπτεξα.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 Με τα μεγάλα συμφέροντα μέσα και εξω από τη χώρα και να υπερασπιστώ μέχρι τέλους το δίκαιο του ελληνικού λαού. Αμέσως αυτά την ορκομοσία συμβολικά πήγα στην Κεσαριανή. Για να λερώσω το μέρος, για να στιγματίσω το μέρος, για να κυλιδώσω την πρόσφατη ιστορία του τόπου μας. Ε, για ρίξεις μίλησε, λέξεις στη σειρά δεν έχουν κάνει ένα νόημα, διαψεύδεται συνεχώς ο κάθε ένας καλόπιστος Όχι κακόπιστο. Καλόπιστο ο Ακροατή που τα ακούει όλα αυτά. Καταλαβαίνει ότι ούτε ρήξη έκανε, ούτε όρκο τιμή είχε δώσει. Έφερε το ακριβώ αντίθετο από αυτό που έκανε. Λύγησε, κιώτεψε, υποχώρησε, ενώ είχε πει τα ακριβώ αντίθετα. Εμεί εδώ και πολλοί άλλοι λέγανε ότι από την αρχή το έξερε, αλλά κορόιδευε. Ο ίδιο δεν το έχει παραδεχθεί ούτε πρόκειται ποτέ, αλλά σε τέτοια επίπεδα δεν μπορεί να δηλώνει κανεί αφέλεια, αυταπάτη όπω δηλώνει συνεχώ και γενικότερα άγνοια των όσων κάνει. Αυτοί που έπεσαν στον συγκεκριμένο χώρο και στου Πάρα πολλού χώρου σε αυτόν τον τόπο ποτέ δεν θα τολμούσαν να σκεφτούν να πούνε ναι, όπω ναι έχει πει ο Αλέξη Τσίπρα και όλοι αυτοί που τον στήριξαν και τον στηρίζουν. Α του αφήσει εκεί, στην αιώνια γαλήνη του, να είναι παράδειγμα για αυτού που θέλουν και το αξίζουν, και ο ίδιο σα πάει εκεί που ξέρει και πρέπει και τα καταφέρνει τελικά μετά από 17 ώρε μάχη στα Συμβούλια τη Ευρώπη με τη Μέρκελ, το Σόιμπλε και όλου του υπόλοιπου να κάνει τη δουλειά του, να του υπηρετήσει όπω ξέρει, γιατί αυτού υπηρετεί. Τα λουλούδια στα πάρει, μαραμένα δεν πειράζει και στα πάει στο επόμενο Eurogroup ή σύνοδο κορυφής για να πιάσουν και τόπο. Εμείς πάμε σε εκλογές, αναγκαζόμενοι βεβαίως να φύγουμε για λίγες μέρες από το Μέγαρο Μαξίμου, για να ξαναγυρίσουμε για πολλά χρόνια με τη θέληση του λαού στο Μέγαρο Μαξίμου, για να ξαναφτιάξουμε, να ξανακτήσουμε μαζί την Ελλάδα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι και το συγκεκριμένο μέγαρο, περνά και από εκεί, είναι και ο μοναδικός στόχος και το μοναδικό αξιακό πλαίσιο που πια έχει μείνει στο συγκεκριμένο απόκομμα. Ναι. Καλά ρε γυμνιστή. Πού με είδε. Yes. πού με είδες, σε ποιο περιοδικό, σε ποιο περιοδικό με είδε μ' αλαπερδάτο. Σε αγγλικό, σε ξένο. Hello, hello. Α, για πες. Η φώση θα κάνει αριστερή αντιπολίτευση στον τζίπερμαν, θα αναμαζέψει εκεί τους του <laughs> <laughs> Καλό. Ναι. Γεια σου αγαπημένο μου. Γεια σου Μανίτσα. Καλά να περάσεις, να ξεκουραστείς. Εμείς εδώ θα είμαστε και το Σεπτέμβρη διότι όχι για ναύλα αλλά ούτε για να κλειστείς με το βαρκάρι δεν θα έχουμε. Σε φιλό γεια. Yeah. Ναι. Αποσχολή. Να σου υποβουφίγα, πήγε στην αστυπάλια. Έσκα ή πια. Κάμω ύπνο μια ρέα στι σκηνέ, πήγε στα κάμπεν και εκεί του γρόμου. Και σε δωμάτιο με θέα, κανονικό τάγκα. Μπαμπα μπα. Το μνημόνιο 3 δεν μα επιρέασε. Κασόλου, μια χαρά, μια χαρά, όλα ωραία. Είδε σε Εγώ πού να πάω, εγώ πήγα να μιζεριά σου. Πήγα σε ξερονήσει και να συνηθίζουν. Πού πήγε και μιζέρια σα. Σε ξερονίσει, τα μην νομίζει. Καλύτερα, δεν κινητεύει και από φωτιά. Δεν είδε τι γίνεται. Πάλι καλά, παιδί μου γι' αυτό. Ναι, δηλαδή η Σαντορίνη γενικώ φημίζεται για το ζόρι τη. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ζορισμένη ήταν, ναι. Όταν είχα πάει και εγώ, πολύ ζορισμένη ήταν. Ναι. Χάλια, χάλια, χάλια. Έχει. Και από Έχει. Σαντορίνη ξεκίνησα. Και μετά? Δεν άφησα ξερονήσει και ξερονήσει. <χαι> ζόρι, ζόρι. Κάτι εξαντλητικά πάρτη στη Μύκονο, στην αντίπαρο, κάτι άλλο. Mm -hmm. Το Τον mm -hmm. κομμουνισμό στην πράξη ζήσαμε, παιδί μου. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, όχι, όχι παλικάρι μου. Δεν αντέχετε. Τέλο πάντων, ευτυχώ αυτό το μαρτύριο του αριστερού. Σπάγαμε Ναι. Πώ πάγανε παλιά βελανίδια. Εμεί πάγαμε καρίδε. Πάγαμε καρίδε. Φτιάχναμε μέσα τα κοκτέιλ, ξέρει. Ζώρι κατά πάνω στο δέντρο να κάνουν τη μαϊμού να κατεβάσω την καρίδα. Εγώ πάλι ήμουνα στο γαματιάκι μου, ωραιότατα, με το τσιπουράκι μα, με το κρασάκι μα, με τα τη βολτίτσα μα. Κάνα σεξ το βράδυ να περάσει η ώρα. Σεξ μπορεί να είναι το καλοκαίρι, σεξ, τη ζέστη, την ταλάκα πάνω. Αλλά έχει air condition. Αν εμεί τι σκηνέ δεν έχουμε τέτοια. Είχι το πολύ να, να την κάνει διαμπερή προ πίσω, πα και μπήκα να κανέρακι στην τύχη. Αλλά αν μπει το αεράκι για το κα... θα καπ Πώς θα κοιμηθεί καλύτερα, σκέφτεσαι. <συρή> το γα** <γαλίσια συρή> είναι για το χειμώνα, έχω καταλήξει. <συρή> Δεν το προτιμάτε εσεί, εκεί στο Oreal, η το γεροδοκόρη. Καλέ, εμεί μπορεί να μην το προτιμάμε, αλλά όταν σου λένε για το χειμώνα, είναι πολιτικό μήνυμα. Το έρχεται και από τα αριστερά μα. Όχι, όχι, όχι. Δεν... Α, όχι. Δεν έρχεται μαλάρη. Μη καθόλου. Μη δεν θα έρθει. Μεγάλη μπουκιά φάει. το Τσίπρα. Σε σχέση με τι, με του άλλου. Σε σχέση με του άλλου, χαίρομαι πολύ, αυτό είναι το θέμα. Το μη Άντε, ναι. ναι μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία στις 20 του Σεπτέμβρη. Ελάχιστο και Παναγία. Αυτό είναι ο Άδωνη, τον οποίο τον έχουν μαζέψει. Δεν μπορεί βγαίνει, το έχετε παρατηρήσει, γιατί κάνουν τη στροφή στο κέντρο με το που θα βγουν μετά μόλι τελειώσουν οι εκλογέ. Θα τον αμολύσουν, κανονικά να κάνει να επιτελέσει το ρόλο του στην ψυχαγωγία και όχι μόνο του ελληνικού λαού. Φτερό στον άνεμο, γυναίκα Αγγέλας Μέρκελ, μοιάζει. Όλου αυτού του μήνε, όλου αυτού του δύσκολου μήνε, μετά την εκλογική νίκη του Γενάρη, δώσαμε μάχε μεγάλε για να υπερασπιστούμε το δίκαιο του λαού μας. Με την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις μεγάλες μάχες και στο μέλλον. Γιατί εμείς είμαστε τερός στον άνεμο της ιστορίας. Ωραίο και αυτό. Άλλη μια αλήθεια γιατί τις έχουμε ανάγκη τις αλήθειες και πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε έχοντας καθαρά μέσα μας τα πράγματα τι χρειάζεται, ποιο θα δώσει λύση και τα λοιπά και τα λοιπά όλα αυτά που γίνονται τα κομικά πάντα 20, 18, 15 μέρες πριν τις εκλογές. Ε, αν διαλέξετε Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε ότι θα έχετε διαλέξει μια πολύ ενοχλητική κυβέρνηση στους ξένους και στους ντόπιου. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται από τα κανάλια, όπως βλέπετε στηρίζουν όπως μπορούν, ούτε από τους ξένους, αλλά το πιστεύει ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό φτάνει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει μια άκρος ενοχλητική κυβέρνηση. Για αυτού οι οποίοι είχαν αποφασίσει η Ελλάδα να συνεχίσει αυτόν τον δρόμο για πάρα πολύ. Αυτό ακριβώ. Είναι μια άκρο ενοχλητική κυβέρνηση. Αυτό φαίνεται καθημερινά και από τι δηλώσει των ξένων. Ο Σόιμπλε κάθε μέρα έχει να πει κάτι τώρα μετά το μνημόνιο για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο. Έτσι, έκλεισε η εβδομάδα που ξεκίνησε για μα χτε. Από Δευτέρα θα είμαστε εδώ κανονικά με όλα αυτά που συμβαίνουν τα πάρα πολύ ωραία. Και πρωτότυπα πάνω απ' όλα, τρίτη φορά με εκλογική διαδικασία μέσα σε ένα χρόνο. Μπορεί να υπάρχει και τέταρτη και πέμπτη. Έχουμε καιρό μέχρι το Δεκέμβρη. Ε, με το λαό, πάμε στο μαγαζίνο, το οποίο ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Γεια σα άντε άντερε φίλε να πούμε, σε και σαμάνια να πούμε. Δεν κατάλαβα να μην κάνω, έμα μα φέρατε μνημόνια. Ε, ε, ε, ε, έχετε κατακόσια όλα τα επόμενα χρόνια να μην κάνουμε και μπάνια, θα κάνουμε. Ναι. Αφού είναι δωρεάν για την ώρα, θα κάνουμε. Έκανα μπάνιο χωρί 23% το χάρηκα. Για φέτος το γκλήτωσα. Του χρόνου, βουτιά και 23. Ο Αλέξη ξέρει θα καταπίσει, ε. Θυμάστε την εύχυθρονη που τη βγάζα τη συνέχεια στα κανάλια. Τη δείχνω, τη δείχνω, τη δείχνω και στο τέλο μήνυο το λάδι Ναι, <laughs> κάπω έτσι θα καταπίσει κάποιο. Ναι. Έλα, γόριόμορφο. Αγάπη μου, έλα. Όλα μου τα χρόνια ψηφίζω Κουκουέ. Όλα μου τα χρόνια. Είμαι στου δρόμου, τώρα είμαι 88 χρονών, δεν μπορώ πια. Αλλά τώρα που θα γίνουν εκλογέ, ξέρει τι με ανάγκασε ο ήρωα, ο ψέπρα, ο Τσίπρα. Τι είσαι είναι... ανάγκα, σε ανάγκασε, φοβάμαι τι θα ακούσω. Για πε. Είναι όλοι σκατά, δεν ψηφίζω ούτε Κουκουέ. Αν ο Τσίπρα σε κατάφερε να ψηφίσει Κουκουέ, επιτυχία του Τσίπρα δεν λέω. Λε. Μην πει το πει πιο. Α... Πια... Οι παιδιά ψήφισαν όλοι οι Αυτό είναι. Αυτό έχω Δε Δεν θέλω να σε ταράξει και 88 χρονών, αλλά να ξέρει τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Τα στερνά πήρα. δεν βλέπω να τα πολύ προσέχει, αλλά δεν πειράζει. Ψηφίσα που 88 χρονών και ψηφίζω όλα τα χρόνια που Ναι, καλέ, δεν σε έβγαλε τίποτα. Πήγαινε στη Χρυσή Αυγή. <Και νόλυκ> Αφού ψηφίζουν όλοι παιδί μου και είναι μόδα δεν θα πας <Και νόλυκ> εσύ 88χρονος που θα πάει στη μόδα θα πάει <Και νόλυκ> Αυτό που λέμε μεγάλος και μυαλό δεν έβαλες και ούτε θα βάλεις Δεν υπάρχει ελπίδα <Και νόλυκ> <Και νόλυκ> Αλλά την ελπίδα <Και νόλυκ> πως εάν την περιμέναμε Έλα Άστο Λέγομαι να γιοντισμε καλά με τα καλύτερα, το χρόνο ακόμα πιο δυνατή, για τα πολύ δύσκολα που έρχονται. Και θέλω να σου πω ένα τελευταίο. Θέλω να πω σε που ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ, όχι τους που είναι με το Πασόκ, να μην και να αγωνιστούνε, τουλάχιστον με ένα ακόμα πολύ και πέρα την αλήθεια με το κόμμα τα έχουν πια. Καλά το ότι θα, ψηφίσουν, θα ψηφίσουν ότι θέλουν, έχει ότι η του δεν χρειάζεται να ρίξει κάτω και όχι τίποτα άλλο, για να μην και το στο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να κάνει αυτή τη ζημιά στην αριστερά. Να, ε, ε, δεν μα δεν το βάζουμε. Κάτω χαιρετήκαμε. Θα βρούμε του τρόπους αυτό. να σε καλά, αποστολή. Για. Ναι. Αποστολή εκεί. Ναι. Χαρητήρια για την εκπομπή, Πολυβαδιά. Να σε καλά. Γι' αυτό σε πήραμε και συνεχίστε την καλή δουλειά, Μάγκε. Το είχαμε πει και έγινε τον άκουσε του τραγασάκι. Τι είπε. Ευχαριστώ δημόσια την κυβέρνηση των Πολιτειών και τον πρόεδρο Ομπάμα. Αχ, το αυτό Ο νέο Σιμίτη εμφανίστηκε. Το κόκκινο το, κόκκινο το είπε. Άμα ξέρουν που τα λένε, Για να μην τα ακούμε. Ξεκινάμε μαζί η μεγάλη προσπάθεια Έχω να βγάλουμε την πατρίδα μας, να βγάλουμε την Ελλάδα από το βαθύ χαντάκι. Γναι, γναι, γναι, γναι, γναι, γναι, γναι, Ο κύριος Τσίπρας τώρα, αφού μας έφερε σε δινή θέση, λέει «Ή εγώ ή φεύγω». Ουπάς. Δημιουργούμε τον τρίτο προοδευτικό πόλο διακυβέρνησης για αυτόν τον τόπο. και Ναι μωρέ, αξίζει να ψηφίσω τη νέα δημοκρατία στις 20 του Σεπτέμβρη. Έρχονται de χειρότερα σα τα έλεγα εγώ Mira lo que me Mira lo que me encontré. Mira lo que me El Mira lo que me Mira lo que